επάνω στο 8ο κεφάλαιο και συγκεκριμένα είχαμε ερμηνεύσει τους τέσσερις στίχους από τον τέταρτο στίχο μέχρι και τον έβδομο και εδώ Είδαμε τον τρόπο με τον οποίο καλεί ο Θεός όλους μας να Τον πλησιάσουμε και ομιλεί ο Κύριος με το ύφος του πραγματικού και ευλικητά του Πατρός με το ύφος εκείνου του Πατέρα που βλέπουμε στον άσωτο ιό, που παρότι ο ιό εκείνος τον έχει πικράνει, παρότι εκείνος ο ιό του έχει φάει την περιουσία του, παρότι εκείνος ο Υιός τον έχει εγκαταλείψει, όταν επιστρέφει ο Κύριος δεν δείχνει την παραμικρή δυσφορία απέναντί του, δεν δείχνει την παραμικρή πικρία, αλλά αντίθετα κατασυγκινημένος τον υποδέχεται και τον αναβαθμίζει και τον βάζει εκεί όπου είναι το πρώτερον, όπως λέγει ο ύμνος της Εκκλησίας μας. Τον ανεβάζει, εκεί στην Καθέδρα του Βασιλόπεδος. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τον Κύριο να παρακαλεί όλους τους ανθρώπους και προσέξτε διότι εδώ είναι ακριβώς το σημείο εκείνο το οποίο διαφορετι... διαφοροποιεί τον δικό μας τον Θεών, τον αληθινόν Θεών, από όλους εκείνους τους Θεούς που πιστεύουν όλοι οι άλλοι αλόθρισκοι. Ο δικός μας ο Κύριος είναι Θεός ευγενής. Ο δικός μας ο Κύριος είναι Θεός αγάπης. Ο δικός μας ο Κύριος είναι Θεός ελέους και εκτιρμών. Ο δικός μας ο Κύριος περιμένει να πάμε κοντά Του. Μας παρακαλεί να πάμε κοντά Του. Ο δικός μας ο Κύριος, ενώ έχει τη δύναμη, είναι παντοδύναμος, ενώ μπορεί με το ζόρι να μας πάρει από ταυτί να μας ρίξει και δυο χαστούκια και να μας τραβήξει κοντά του με το ζόρι, δεν το κάνει. Είναι ευγενής, σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου και περιμένει ο άνθρωπος να πάει μόνος του κοντά του. Και θυμάστε εκείνες τις δύο λέξεις με τις οποίες καλεί τον άνθρωπο. «Η ο άνθρωποι, παρακαλώ, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, βλέπετε ποιο ο Θεός μας παρακαλεί, ο Θεός μας παρακαλεί αυτός ο οποίος είπαμε είναι ο Δημιουργός μας, αυτός ο οποίος έχει και τη δύναμη, αλλά και την εξουσία επάνω μας». Να μας πάρει με το ζόρι, γιατί δική του είμαστε και να μας κάνει ό,τι θέλει. Και όμως δεν χρησιμοποιεί αυτή τη διπλή εξουσία επάνω μα, ούτε εκμεταλλεύεται την δύναμή του και περιμένει μόνοι μα να θελήσουμε να πάμε κοντά. Του. Αλλά ακριβώ ακόμα συγκινητικότερη είναι η επόμενη λέξη. «Και προείμε εμήν φωνήν οι ίσαν βρόπον». Δηλαδή, το προείμε σημαίνει, να το πω στην απλή γλώσσα να το καταλάβετε, «Πέφτω στα πόδια σας, σας παρακαλώ, σας θερμό παρακαλώ, γονατίζω μπροστά σας», λέει ο Κύριος. Ποιος? Για φανταστείτε εκεί που εμείς θα έπρεπε να Πέφτουμε μπροστά στα Πόδια του Κυρίου και εμείς να Τον παρακαλούμε ο Κύριος πέφτει μπροστά στα δικά μας Πόδια και μας παρακαλεί, γιατί μας παρακαλεί, θα κερδίσει τίποτα δεν κερδάει τίποτα εμείς θα κερδίσουμε από αυτό μας παρακαλεί για το δικό μας κέρδος μας παρακαλεί για το δικό μας το καλό μας παρακαλεί για τη δική μα σωτηρία. Ο Κύριος, ο ίδιος δεν θα έχει κανένα όφελος. Πέρα από τη, από τη χαρά που θα έχει όταν θα μας δει στο Παράδεισο, ό,τι άλλο του δώσουμε πικρία είναι. Για. Γιατί εμείς οι άνθρωποι δεν έχουμε τίποτα καλό να δώσουμε στον Θεό, και ό,τι καλό υπάρχει απάνω μας του Θεού είναι. Επομένως, τα δικά μας που του δίνουμε, το λέει κιόλας, δεν το λέει κι στην Αγία Γραφή. Άρατε τον ζυγόν με φημάς, δώστε μου, λέει σε άλλο σημείο, δώστε μου τις αμαρτίες σας, να τις πάρω εγώ. Μην στενοχωριέστε. Εγώ εσάς θέλω, εγώ θέλω την καρδιά σας. Δείξτε μου μία άλλη θρησκεία που να έχει ένα τέτοιο γλυκίτα το Θεό. Καμία. Και όμως βλέπετε, εκμεταλλευόμαστε την αγάπη Του, ενώ μας δείχνει τόση αγάπη, εμείς συνεχώς τον πικρένουμε, συνεχώς τον αρνούμεθα, συνεχώ τον παραθεωρούμε, συνεχώς τον, τον υβρίζουμε συνεχώς τον αδικούμε, συνεχώς τον βλασφημούμε και το ακόμα χειρότερο ότι μας καλεί γιατί ο Κύριος σαν Θεός βλέπει ότι ο διάβολος έχει τόσες παγίδες που οπωσδήποτε θα πέσουμε άμα φύγουμε από το χέρι του Κυρίου οπωσδήποτε θα πέσουμε στις παγίδες του Αλοτρίου το ξέρει αυτό ο Κύριος και ξέρει επίσης ο Κύριος ότι όσο είμαστε πιασμένοι από το Πανάγιο χέρι του δεν κυρδινεύουμε και εμείς θέλουμε συνεχώς την απελευθέρωση. Εμείς θέλουμε συνεχώς την ανεξαρτησία μας. Εμείς θέλουμε διαρκώς να ξεφύγουμε από το χέρι του Θεού, όπως ο άσωτος Υιός. Σε βαρέθηκα, δεν σε θέλω άλλο. Προσέξτε όμως αδερφοί μου. Όσο ανεξαρτητοποιείσαι από τον Θεό, εις είναι όσο απομακρύνεσαι από τον Θεόν εις βάρος είναι εκεί ο διάβολος θα κάνει πανηγύρι αυτό περιμένει εκείνος ο Πανουργό. περιμένει να φύγει, περιμένει να λυθείς από το χέρι του Θεού περιμένει να ανεξαρτοποιηθεί, περιμένει να προδώσεις τον Χριστό και άμα φύγει και προδώσεις τον Χριστό ε, τότε είσαι το ευκολότερο θύμα στα χέρια του Κυρίου από τη στιγμή κατά την οποία θα απεξαρτηθείς από τον Θεό από εκείνη τη στιγμή και μετά είσαι πλέον δούλος και υποχείριον του Σατανά Γιατί μα μας ο Κύριος, γιατί μας καλεί. Και μάλιστα με παρακάλια, και μάλιστα γονατιστός μπροστά μας, γιατί μας παρακαλεί. Μας παρακαλεί να γίνουμε λέγει πανούργοι. Να γίνουμε λίγο πονηροί, με την καλή έννοια πονηροί. Να γίνουμε λίγο ξύπνη. Γιατί ξέρετε γιατί, ξέρετε τι, εμείς έχουμε μια άλλη πονηριά, εμείς έχουμε την κακιά πονηριά. εμείς έχουμε τη διαβολική πονηριά. εμείς δεν έχουμε την θεϊκή πονηριά, γιατί ο καταθεόν πανούργο, ο καταθεόν έξυπνο, ο καταθεόν πονηρό. Είναι εκείνος ο οποίος ενδιαφέρεται να μάθει πώς κινείται ο διάολος. Τι τεχνάσματα εφαρμόζει προκειμένου να αποφύγει τα ένεδρα του δολίου. Αυτό θέλει να σου δείξει ο Χριστός εδώ. Να σε κάνει πανούργο για να μπορείς να ξεφεύγεις από τις παγίδες που σου βάζει ο διάβολος. Ο διάβολος μας στέλνει πανούργου, μας στέλνει έξυπνους, αλλά γιατί? Για να μπορούμε να ξεφεύγουμε από το χέρι του Θεού, το αντίστροφο δηλαδή. Και ξέρετε, για να ξεφύγεις από το χέρι του Κυρίου, δεν χρειάζεται πανουργία Δεν χρειάζεται εξυπνάδα Η χρειάζεται Αν θες να ξεφύγεις γίνε ηλίθιος Γίνε βλάξ Και έφυγε από τα χέρια του Θεού Απλά γύρνα και πέσαι στο Θεό δεν σε θέλω Άμα του πεις του Κυρίου δεν σε θέλω ο Κύριος θα σε αφήσει όπως άφησε τον Άσο το ελεύθερος Ελεύθερο, σε παιδάκι. Δεν θες, Άντε, πήγαινε. Ενώ αν πει το διάβολο, Δεν σε θέλω, δεν σε αφήνει εκείνο. εάν αν το πει, Σφίγγερε καταραμένα από δίπλα μου, Δεν σε θέλω. Ο διάβολος δεν σε αφήνει. Βλέπετε, δεν είναι ευγενείς όπως ο Κύριος ο διάβολος δεν έχει την ευγένεια και τη γλυκύτητα του Χριστού μας δεν με θες εσύ εγώ σε θέλω όμως με διώχνει εσύ εγώ σε καβαλάω για τα καλά έρχομαι δίπλα σου δεν πάω πουθενά ενώ λοιπόν ο Κύριος μας τέλει πανούργους κατά Θεών πανούργους, κατά Θεών πονηρούς, κατά Θεών έξυπνους να μπορούμε να φεύγουμε από τις παγίδες του διαβόλου ο διάβολος μας θέλει και εκείνο πανούργους αλλά με την κατάδιάβολον πονηριά, με την κατάδιάβολον πανουργία να προσπαθούμε δηλαδή να ξεφύγουμε από τα χέρια του Θεού Και τι άλλο μας είπε ο Κύριος στην περασμένη ομιλία μας. Ελάτε λέει κοντά μου παιδιά. Παιδιά μου, παιδιά μου, άνθρωποί μου, δημιουργήματά μου, ελάτε κοντά μου. Σεμνά γαρερό, θα σας μιλήσω με σεμνότητα, δεν θα σας προσβάλλω. Έτσι είπε. Εισακούσατε μου, σεμνά γαρερό, και ανήσω από χειλαίον ορθά θα σας μιλήσω σεμνά, θα σας μιλήσω με ευπρέπεια, θα σας μιλήσω με αγάπη και θα σας πω σωστά πράγματα. Και ο άνθρωπος δεν θέλει τέτοιο ύφος. Ο άνθρωπος, ο βρωμιάρης ο άνθρωπος, ο ελεηνός ο άνθρωπος δεν θέλει σεμνότητα. Δεν θέλει γλυκίτητα. Ανοίξτε τον προφήτη Ισαΐα να διαβάζετε. Τι θέλει, τι θέλει, το λέει εκεί στον Ισαΐα ο κύριο. Λέει, Εγώ σα κάλεσα, επανειλημμένο σα κάλεσα, λέει. Σα κάλεσα με γλυκιά φωνή, σα μίλησα. Ελάτε, ελάτε. Με διώξατε. Με διώξατε. Και πού πήγατε, σε εκείνου, λέει, που σα έβριζαν, σε εκείνου που σα χτυπούσαν εγινήκατε πρόβατα εκείνων των τζοπάνων οι οποίοι έχουν πάρει ένα καλάμι και σας βαράνε στο κεφάλι αυτή είναι η διαφορά σεμνά σου μιλάει ο Κύριος εσύ τι θες να ακούσεις τη σεμνότητα ή τη χιδεότητα το δείχνει η ζωή μας για να έρθω απόψε στα σπίτια σας, να δω τι έχει βάλει η τηλεόραση. Τι έχετε ανοίξει και βλέπετε εκεί πέρα. Σεμνά βλέπετε ή άσεμνά. Σεμνά ή χιδέα. Υπάρχει το κανάλι της εκκλησία. Υπάρχει. Αν θες να έχει τη διώσει. Και στο κάτω-κάτω. Εάν δεν έχει τίποτα σεμνό, πλείς την επιτέλους. Για να έρθω στο σπίτι σας απόψε ένα ειδό ποιος θα έχει κλειστεί την τηλεόραση λόγω της χιδεότητάς της της βρωμερότητάς της κανείς όλοι μας θέλουμε τη χιδεότητα όλοι μας θέλουμε το άσεμνον, όλοι μας θέλουμε το πονηρόν τον διεστραμμένον και εκείνο που μας λέει ο Κύριος το σεμνών το άγιον, το ιερόν το ευπρεπέ. Ε, ε, εκείνο το αποδιώκουμε εκείνο το αποπεμπόμεθα. Εκείνο το αρνούμεθα. Εκείνο το βγάζουμε στην άκρη. Εκείνο το σιχαινόμαστε. Επομένως, για βγάλτε μόνοι σας το συμπέρασμα τώρα, αδελφοί μου. Τώρα πλέον, σας είπα, είναι η ώρα η δική σας να πείτε το συμπέρασμα το τελικό και το συμπέρασμα το τελικό επιτρέψτε μου να το πω εγώ εσάς και εσείς αν διαφοροποιήστε αν έχετε αντίληση σηκώστε το χέρι σας και θα σας δώσω το λόγο άραγε γιατί ο κόσμος τόσα χρόνια πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο γιατί διότι επιλέξαμε την ανεξαρτησία μας από τον Θεό. Διότι επιλέξαμε την χειραγώγησή μας από τον Διάβολο. Διότι επιλάξαμε αντί του Σεμνού που μας διδάσκει ο Κύριος επιλέξαμε το άσεμνον, Αντί της αληθείας του Χριστού επιλέξαμε το ψεύδος του Διαβόλου. Αντί της ορθότητος των Λόγων του Κυρίου μας, επιλέξαμε της απρότητα των Λόγων του Σαταλά. Και επομένως, όπως σας το έχω πει και άλλη φορά, και αυτή δυστυχώ είναι και θα είναι η έκβαση των πραγμάτων, δυστυχώς ο κόσμος θα κυλίεται όλο και συνεχώς από το κακό στο χειρότερο. Μακάρι ο Θεός να βάλει το χέρι του, να επαναστραφεί ο κόσμος προς την αλήθεια, να γυρίσει την πλάτη του στο διάβολο και να γυρίσει το προσωπόν του στον Θεό προκειμένου να πάρει ο κόσμος άλλη τροπή και να επιστρέψει στην αλήθεια του Χριστού μας. να προχωρήσουμε τώρα στη συνέχεια αδερφοί μου και θα προχωρήσουμε τους άλλους τέσσερις στίχους από τον στίχο 8 μέχρι και τον στίχο 11 Διαβάζω λοιπόν και στη συνέχεια όπως κάνουμε συνεχώς σε κάθε κήρυγμα θα ερμηνεύσουμε κατά το δυνατόν με ακρίβεια τα λόγια της Αγίας Γραφής. Με τα δικαιοσύνης, πάντα τα ρήματα του στόματός μου, ουδέν εν αυτής σκολιών ουδές τραγκαλιώδες, πάντα ενώπιον της συγνιούσι και ορθά της ευρίσκουσι γνώσιν. Λάβετε παιδίαν και μη αργύριον και γνώση υπερχρισίων δε δοκιμασμενων Χρύσον γαρ σοφία λίθον πολυτελόν Πάν δε τίμιον ου κάξιον αυτής Αυτοί οι αδελφοί μου είναι η επόμενη τέσσερις στίχοι από 8 έως 11 του 8ου κεφαλαίου του οποίους με την βοήθεια του Κυρίου θα επιχειρήσουμε να ερμηνεύσουμε στην αγάπη σας με τα δικαιοσύνης πάντα τα ρήματα του στόματός μου Βλέπει τι λέει, Σου μιλάω, λέει παιδί μου, με δικαιοσύνη. Τι σημαίνει αυτό, Δεν σε καλοπιάνω, Δεν σου λέω κολακίες Δεν θέλω να σου πω ψέματα, Βλέπετε. Οι κολακίες και τα ψέματα είναι ίδια των ανθρώπων. Είδε τι κάνουν οι πολιτικοί. Προκειμένου να σε πλησιάσουν, προκειμένου να σε εξαπατήσουν, προκειμένου να πάρουν την ψήφα σου. είδε τι κάνουν. Πόσα σου υπόσχονται. Και ενώ εγώ κακομήριοι σα φωνάζω εδώ, μωρέ μα βρίστε τους μωρέ, μα βρίστε τους μωρέ, μα βρίστε τους. Σας κοροϊδεύουν. σαν τα όρια σαν βούς που έλεγε προχτές σαν το βόηδι πά εκεί ενώ ξέρει ότι πας για σφάξιμο πας εκεί θα σε εκμεταλλευτούν θα σε κοροϊδέψουν, μαύρη σε τους μωρέ τους βλέπεις άθεοι άπιστοι ελεϊνοί oh. νέα δημοκρατία Πασό, πας σοκ, πας εκεί τυφλωμένος, πορωμένο, δεν βλέπει τίποτα άλλο Εκεί ξέρεις, το διάβαζε τώρα πριν φύγω από το σπίτι, το διάβαζε στον Άγιο Ιάκωβο, τον αδερφό του. Διαβάστε, ανοίξτε, στο δεύτερο κεφάλαιο του Ιακώβου, ανοίξτε εκεί βερά. Εκεί λέει τους και αυτοί σας βαράνε στο κεφάλι, Δεν σε νοιάζει τίποτα. Ο Κύριος σε περιμένει, σε αγαπά, σε χαϊδεύει, σε θέλει. Αρνείσε το πίστο. Έτσι λέει εδώ. Εγώ δεν θα σε κοροϊδέψω, παιδί μου, λέει ο κύριο. Εγώ θα σου πω τα σίκα-σίκα και τις κάποια-σκάπη. Εγώ θα σου πω το άσπρο-άσπρο και το μαύρο-μαύρο. Με τα δικαιοσύνη τα ρήματα του στοματώ. Θα σου πω το δίκαιο. Θα σου πω το σωστό. Θα σου πω την αλήθεια. Αλλά βλέπετε, σήμερα είναι η εποχή του ψεύδους. Σήμερα δεν τη θέλει ο άνθρωπος στην αλήθεια. Για παντά σου να έρθει κάποιος, σε μέρα, σε μένα, αφήστε εσύ. Σε μέρα. Και να μου πει, Πάτερ, αυτό που κάνει είναι λάθος. Και να έχει δίκιο ο άνθρωπος. Ή να το πει σε σένα σε κάτι που κάνεις λάθος να με προσβάλλεις αυτό πληρώνει ο Χριστός από μας αυτό πληρώνει ο Χριστός από μας γιατί τολμάει να μας λέει την αλήθεια αυτό το πληρώνει αν μας έλεγε παραμύθια αν μας έλεγε ψέματα αν μας έλεγε κολακίες αν μας έλεγε άδικα λόγια εκείνο θα αγαπάω να μου πει εμένα έτσι να μου πει εμένα έτσι να με προσβάλλει εμένα πριν για το καλό σου το κάνει την αλήθεια σου λέει κοιτάξτε στον κατρέφτη να δεις τα χάλια σου όχι. να με προσβάλλει εμένα Αλλά είπαμε ο Κύριος, αυτό πλήρωσε και αυτό πληρώνει. Τι πλήρωσε, θυμάστε, τι τους είπε στους, στους γραμματείς και τους φαρισαίους. Έβλεπε το χάλι τους, το ψυχικό τους χάλι, έβλεπε ότι πάνε για την κόλαση και τους λέει Ε. περμένετε, Αγίοι μονός σας, που πάτε, μωρέ, διορθωθείτε, μωρέ». Όχι. Εσύ είσαι εχθρός μας. Βρε το καλό σας φωνάζω, για σας φωνάζω να λυτρωθείτε εσείς Όχι Ο μεγαλύτερος εχθρό του Χριστού ήταν οι γραμματείς και οι φαρίσερι Αυτούς που κατ' ο Κύριος του αγαπούσε περισσότερο ακόμα και από τους μαθητές του Γι' αυτό και τους φώναζε συνεχώς να τους προλάβει να τους φέρει στη μετάνια, να του φέρει σε διόρθωση αλλά δεν ήθελα να ακούσουν. Δεν ήθελα να ανταποκριθούν στις εκκλήσεις και στις προσκλήσεις του Κυρίου. Αυτό είναι το σημείο εχμής του Κυρίου μας, αγαπητοί μου αδελφοί. Ότι ο Κύριος είναι ευθύς. Ο λόγος του είναι αληθής και δίκαιος. Και όταν ομιλεί, ομιλεί με δικαιοσύνη, με τα δικαιοσύνης πάντα τα ρήματα του στόματός εγώ θα σου μιλήσω με βάση το δίκαιο δεν θα σε κολακέψω, δεν θα σε ξεγελάσω δεν θα σε εξαπατήσω δεν θα σου υποψέματα. ψέματα αλλά είπαμε εμείς θέλουμε το ψέμα είμαστε στην εποχή του ψεύδους Όλοι ο ένας κοροϊδεύει τον άλλον και ξέρετε όσο κοροϊδευόμαστε, τόσο, τόσο δεν ξέρω τόσο έχουμε αποβλακωθεί, δεν μπορώ να το καταλάβω τόσο έχουμε μουρλατή δεν μπορώ να το καταλάβω ενώ ξέρουμε ότι ο άλλος μας κοροιδεύει το ξέρουμε το ξέρουμε τον αγαπάμε ενώ ξέρουμε ότι ο άλλος με αυτά που λέει, προσπαθεί να μας ξεγελάσει, να μας κοροιδέψει, να μας εξαπατήσει. Το ξέρουμε ότι αυτά που λέει δεν τα πιστεύει. Τα λέει έτσι για να μας δώσει χαρά. Δεν τον διώκουμε από κοντά μας, τον θέλουμε εκεί. Εξέλιπε σήμερα η αλήθεια μεταξύ των ανθρώπων. Εξέλιπε. Σήμερα κυριαρχεί το ψέμα. Σήμερα κυριαρχεί η κοροϊδία, σήμερα κυριαρχεί η απάτη, η απάτη. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει δυστυχώς, δυστυχώς, δεν υπάρχει ηλικρίνεια μεταξύ των ανθρώπων. Και σας είπα ο Κύριος και το πλήρωσε και το πληρώνει. ο Κύριος όχι μόνο ο Κύριος και οι Άγιοι Του και οι Άγιοι Του λέει ο Ιερός Χρυσόστομος για τον Άγιο Ιωάννη τον πρόδρομο, το συνονόματών του ξέρετε τι λέει ο Ιωάννης λέει τι πλήρωσε τι πλήρωσε ο πρόδρομος, τι πλήρωσε το ότι είπε την αλήθεια επήγε μπροστά στο βασιλιά και του είπε δεν πρέπει εσύ βασιλιάς να ζει στην παρανομία. Την αλήθεια. Ναι. Ε, εκείνο το πλήρωσε. Γιατί να μου μιλήσεις εμένα έτσι, Δεν σου είπα, την αλήθεια σου. Οι. Αυτό λοιπόν να εκτιμήσουμε αγαπητοί μου αδελφοί να εκτιμήσουμε ότι ο Κύριος μας λέει την αλήθεια δεν κοιτάει να μας αποπλανήσει το διαβάσατε το κεφάλαιο περί αποπλανήσεως το βιβλίο το διαβάσατε έχω ένα κεφάλαιο που λέει αποπλάνηση. το διαβάσατε ε, εκεί ακριβώς θα βρείτε την αλήθεια επί του προκειμένου εδώ ο Κύριος θέλει να σου πει την αλήθεια εμείς Αποπλανούμε ο ένας νόλος. Η μάνα αποπλανάει το παιδί της, το παιδί αποπλανάει τη μάνα. Και κυρίως αυτό γίνεται προς τα παιδιά, προς τους μικρότερους. Τι θα πας στο κατηχητικό, άντε μωρέ ας το Άντε πήγαινε. Δεν δουλεύει την αλήθεια. Δεν δουλεύει την αλήθεια. Το διδάσκει το ψέμα. Η μάνα το παιδί. Η μάνα το παιδί του λέει ψέματα. Ενώ την ξέρει ποια είναι η αλήθεια, με τα δικαιοσύνη πάντα τα ρήματα του στόματό μου. Ουδέ κολιών, σκολιών, ουδέ στραγγαλιόδε. Στα λόγια μου λέει ο Κύριος δεν θα βρει τίποτα στραβό και τίποτα διεστραμμένο αυτό που μας είπε και παραπάνω θυμάστε τι μας είπε θα σας μιλήσω σε μένα, θα σας πω αλήθειες γιατί εγώ μισώ το ψέμα είπε ο Κύριος και εδώ τι σου λέει πάλι στο επαναλαμβάνει, πρόσεξε τα λόγια μου διότι λέει ο Κύριος δεν υπάρχει τίποτα στραβό στα λόγια μου και σα ερωτώ, μία απλή, απλή ερώτηση που εκεί θα ξεπροσπαστούμε μόνοι μα μπροστά στο λόγο του κύριου. Ποιο, αδέρφια μου, ποιο ανοίγει την Αγία Γραφή να διαβάσει. Και αν διαβάζει, το διαβάζει γιατί ούρλιαξα, ούρλιαξα, ξαούρλια, ξαουουλιάζω, ουρλιάζω ουρλιάζω, ουρλιάζω, ουρλιάζω 10 χρόνια, 20 χρόνια, 50 χρόνια. Φωνάζω, φωνάζω, φωνάζω, φωνάζω. Άρα μωρέ να μας πήρε τα αυτιά Ά, να διαβάζω ένα στίχο εκεί πέρα Από αγανάκτηση το κάνεις Κουράστηκες να μ' Δεν το κάνεις Γιατί είναι η αλήθεια Γιατί πίστεψες Ότι μέσα σε εκείνες τις σελίδες της Αγίας Γραφής Ο Κύριος σου μιλεί την αλήθεια Το κάνεις Γιατί κουράστηκες να μ' Ουδένε να φτύσει κολιών. μέσα στα λόγια, λέει ο Κύριος μέσα στα λόγια μου δεν θα βρεις τίποτα στραβό. Τίποτα. Και σα προκαλώ όσοι έχετε διαβάσει την αρχή, όσοι την έχετε διαβάσει, <Τι>... πείτε μου τι βρήκατε στραβό. Τίποτα. Και είδατε τι λέει ο Κύριος Ο Κύριος σε προκαλεί. Σε προκαλεί ο κύριο. Εκεί στον Ιωάννη, τι λέει. Ερευνάτε τα σγραφάς, ψάξτε, ψάξτετες. Ψάξτετες. ψάξτε τες, ψάξτε τες, ψάξτε τες, στις Εκείνο που λένε η άπιστοι είναι ψέμα, δεν λέει τέτοια πράγματα η Εκκλησία που λέει πίστευε και μη ερεύνα, δεν τα λέει αυτά η Εκκλησία, τα βγάλανε εκείνοι οι οι βρωμιάριες. Ο Κύριος σου λέει, το εντελώ αντίθετο σου λέει, ερευνάτε τα σγραφάς, ψάξτε στις Αγίες Γραφές. Να ήδη σου λέω την αλήθεια. Για το ίδιο. Αλλά βλέπεις δεν καταδέχεσαι. Γιατί? Γιατί ξέρεις εκ των προτέρων ότι όσα λέει ο Κύριος είναι αλήθειες. Αλλά αρέσκεσαι στο ψέμα. Σε ενοχλεί η αλήθεια. Και τώρα είναι πολύ, τι να πάρω να διαβάσω, ότι απαγορεύεται η πορνεία. αφού εγώ ζώ μέσα στην πορνεία τι θα να διαβάσω. Ε, εκείνο είναι το θέμα. Βεβαίω αυτό πρέπει να πάω να διαβάσω. Και να πάρεις τη γενναία απόφαση και να πεις, μέχρι εδώ. Εδώ στα βιβλία της Παλαιάς Διεθήκης, αδερφοί μου, υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται έστρας δύο βιβλία. Είναι Έσδρας Α και Έσδρας Β. Τι λέει λοιπόν αυτός ο Έσδρας. Ήταν βασιλιάς του Ισραηλιτικού, λαού ο Έσδρας. Και όταν εγύρισαν λέει από την εχμαλωσία της Βαβυλώνος εγύρισαν οι Ισραηλίτες πίσω έπήγαν και, και είδαν λέει την πατρίδα τους, τα Ιεροσόλυμα τα βρήκανε ερυπωμένα, ο ναός του Ζολομόντος γρημισμένος, δεν είχε μείνει τίποτα εκείνο το Ιερόν, τα Άγια των Αγίων που το είχαν εις μεγάλη εκτίμηση, εις μεγάλη τιμή, το βρήκανε χιλιοπατημένο από ζώα, από ανθρώπους, κοπρίσματα επάνω εκεί που ήταν η Αγία Τράπεζα, δεν είχαν αφήσει τίποτα όρθιο. Και έπεσαν όλοι, λέει, οι γονατιστεί γύρω εκεί από τον ναό και έκλαιγαν. Και ψάχνοντας μέσα στα ερήπια, ψάχνοντας, ψάχνοντας, ψάχνοντας, κάποιος, ε βρήκε την Αγία Γραφή, μιλάς. Κάποιος βρήκε την Αγία Γραφή. Το νόμο ευρήκε την Αγία Γραφή. Και αμέσως το πάνε στον Έσδρα το βασιλιά του λέει βασιλιά βασιλιά βρήκαμε τον νόμο, βρήκαμε την Αγία Γραφή. Αγία Γραφή. Ξέρετε τι ήταν η Αγία Γραφή για τους Εβραίους. Τι ήταν, το φαίτο του ήτανε, το ποτό τους. Δώσ' τους Αγία Γραφή στους Εβραίους και πάρτους την στην ψυχή τους. Μια μέρα λοιπόν τους κάλεσε, τους λέει όλοι θα έρθείτε εδώ μια μέρα Α διαβάσω, να θυμηθούμε τι λέει ο νόμος, γιατί ήταν 400 χρόνια εξόριστη. Θα έρθείτε εδώ να ακούσετε την Αγία Γραφή. Πραγματικά λοιπόν, τους κάλεσε μια μέρα, πήγαν εκεί, όλοι μαζευτήκανε. Τους διάβαζε, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το πρωί μέχρι το βράδυ. Και ξέρετε πως ήταν όλοι. Αν ήρθετε τον έστρα να διαβάσετε γονατιστοί και κλαίοντες από το πρωί μέχρι το βράδυ που άμα κάτσω εγώ αυτή τη στιγμή να σας αρχίσω να σας διαβάζω το βιβλίο και δεν σηκώσω τα μάτια μου μετά από 10 λεπτά θα σηκώσω τα μάτια είναι άδεια η θα έχετε ούτε ούτε δεν τα κυβήνει ούτε ένας εκατόντανε λέει όλοι γονατιστοί και έκλελαν ούτε παΐ θέλανε, ούτε ψωμί ζητήσανε, ούτε νερό ζητήσανε, τα παιδιά στην αγκαλιά όποια νηστάζαν τα βάλανε εκεί μπροστά στα γονατά τους και τα κοιμήσανε και αυτοί όλοι καθόντανε και ακούγανε τον Έσδρα Κλέοντες που τους εδιάβαζε τον νόμο και όταν τελείωσε την ελληνική γραφή, τι κάνανε mm. τι κάνανε, ε λοιπόν άκου, τι κάνανε, σηκωθήκαν όλοι λέει επάνω και με μια φωνή όλη που λένε πες μας, πες μας, πες μας. παραδεχόμαστε είμαστε αμαρτωλοί απέναντι στον Θεό δίκαια τιμωρηθήκαμε με την εξωρία δίκαια τώρα πες τι να κάνουμε ό,τι μας πει θα το κάνουμε είμαστε αποφασισμένοι να δείξουμε τη μετανιά μας στον Θεό με το πιο σκληρό αντίτιμο που θες εσύ να μα βάλει. και ξέρετε μέχρι που φτάσανε Παρακαλώ, διαβάστε, διαβάστε, διαβάστε, διαβάστε, διαβάστε, διαβάστε. Διαβάστε, ρε, διαβάστε, διαβάστε, διαβάστε. Αφήστε, μου τα χρωμοπεριοδικά. Αφήστε, ρε, βράχνια σε το λαρίκι μου, μάντια σε η γλώσσα μου να σα το λέω συνεχώ, συνεχώ, συνεχώ. Κλείστε τι δρομοτηλεοράσει, ανοίξτε την αγκία Τι του έβαλε και κάνανε, λέει, εσεί, που έχετε Γυναίκε αλόθρησκες και ήταν τότε μολυσμένο ο λαός, είχαν πάρει Βαβυλόνιες από εκεί κάτι, είχαν πάρει ένα σωρό γυναίκε τότε, θα τι διώξετε όλες. Ότι μας πει, ότι, είμαστε. ότι, είμαστε. ότι είμαστε. Τι σε διώξαν όλες παρακαλώ. Και δεν ήταν σαν τι γυναίκε που παίρνουν σήμερα που την παίρνουν τη γυναίκα ή παίρνουν τον άντρα οι γυναίκε, με συμβόλαιο γήψης και λένε ότι ξέρεις σε δύο-τρία χρόνια να τα χωρίσουμε Όχι! Εκεί την παίρνανε και υπόσχοδο και πραγματικά το τηρούσαν να τα ζούσαν αιώνια Μα το είπε ο νόμος Και έφευγαν λέει χωρίζανε με τα δακρύων Της αγαπούσαν και οι γυναίκες αγαπούσαν τους άνδρες τους αλλά επειδή ήταν αλόθυσκες και ο Εβραϊκός νόμος αφηγόρευε πρώτο λέει που θα κάνετε είναι να φύγουν οι γυναίκες οι αλόθυσκες που σας μολύνουν, που σας μαγαρίζουν, θα φύγουν και μέσα την ίδια στιγμή, την ίδια στιγμή, την ίδια στιγμή εφύγαν όλοι, όλες οι γυναίκες και όλοι οι άνδρες οι αλόθυσκες Τολμά να πει τέτοια κουβέντα στον Θεό. Ό,τι μου πεις θα το κάνω. Για πε έλα, πε το. Ποιο από σας θέλει να μου το πει. Και να την αξιομολογηθεί. Και να μιλήσω και εγώ με τη γλώσσα του Θεού μετά. Που ίδιο βλέπω. Ποιο έχει τα κότσια αυτά. Να τι να πει. Πάτε, εσύ που μιλά τη γλώσσα του Θεού στην αξιομολόγηση. Πε μου τι να κάνω και αμέσω θα το κάνω. Έρχοστε στην εξομολόγηση για να μην πω όλοι το 99%! Έρχοστε και τριβώστε πάνω στην καρέκλα. Α, παππούλιο αυτό που μα είπε, δεν μπορώ. Δεν μπορώ, είναι δύσκολο. Και τότε τι θα κάνει, θα μου πει εσύ τι πρέπει να σου πω. Εσύ θα μου υποδείξει. Εγώ δεν είναι την ιστορία, δεν μπορώ να την κάνω. Α, εγώ επειδή έχω δημοσύνη, δεν μπορώ να την κάνω. Εγώ είμαι άρρωστο. Τώρα το μεσημέρι άκουγα μια εκπομπή και στο λίχνο. Στο λίχνο. Τώρα «Ε, τσίχνησή. κοιτάτε κοιτά τηλεόραση, ξέρω, δεν έχει τελειώσει. Έλεγε το μεσημέρι, έλεγε το μεσημέρι, ήταν ένα πολύ εξαρτητό παππούλι που έχουμε εδώ στην πάντα και έλεγε το εξή. Για αυτού που λένε ότι δεν μπορώ να γυστεί με μετριά, με δατό λέει, ξέρεις τι λέει ο Χρυσόστομος ας πούμε λέει ότι πράγμα είσαι γερόντισσα, είσαι γέρος, ε, έχεις κάποια αρρώστια που δεν πρέπει, δεν μπορείς να νηστεύσεις μάλιστα λέει λοιπόν ο Χρυσόστομος, εσύ που δεν μπορείς να νηστεύσεις δεν πρέπει να νηστεύσεις θα κάνεις διπλή ελεημοσύνη από τι κάνει ο άλλος Εσύ που δεν μπορεί να δυστρέψει, δεν θα πηγαίνει στι 8 η ώρα στην εκκλησία. Θα πηγαίνει καθημερινή από τη 6. Εσύ που δεν μπορεί να δυστρέψει, θα εφαρμόσει διπλά τα υπόλοιπα εκείνα τα οποία πρέπει να κάνει, θα τα κάνει ει διπλού. Δεν <Σελίου> το κάνει αυτό. <Σελίου> Και γι' αυτό λέει ο Χρυσόδημο: Πε το εξαρτάτο, αδερφέ. Πες το έξα από τα δόντια. Δεν τα πάω καλά, Χριστέ μαζί σου. Τελείωσε. Δεν θέλω ούτε μυστία, ούτε προσευχή, ούτε πλησιασμό, ούτε τίποτα. Τελείωσε. Θέλω ένα χριστιανισμό στα μέτρα μου. Πες το. Πες την αλήθεια λοιπόν. Ή κηρύζεσαι ψέματα. Ξέρει χάπια, ξέρει κολυστερίνη, ξέρει αυγουρία, ξέρει κάνω το ένα, κάνω το άλλο. Τι κάνει. Πες το έξω τα δόντια. Δεν θέλω να ακολουθήσω αυτό που λέει εσύ, Χρήστε. Διαστρέψαμε, ξέρετε τι σημαίνει, διαστροφή, ξέρετε, γι' αυτό λέει ο Κύριος εδώ, ουδές κολλιών, ουδές τραγκαλιών, δεν υπάρχει τίποτα διαστραμένο, εμείς τα διαστρέψαμε. Με πήρε σήμερα το μεσημέρι, στο σπίτι, μία κυρία, λέει, ποια είσαι, ούτε δεν την ξέρα, λέει, «Λέω, τι θέλετε, Λέει, δεν μου λες παπούλη λέει, σήμερα λέει, τρώνε κρέας, έτσι. <laughs> λέω, γιατί λέω τρώνε κρέας. Δεν <laughs> ξέρεις, λέει, αχ, έχω, έχω, έχω, ξέρω, το τροδόρο, δεν Άβριο μου λέει, ξέρω, τρώμε λάδι αύριο, αλλά σήμερα τρώμε <laughs> Τι λες, μπορείς, τι <laughs> λέει, άκου <laughs> Διαστροφή! Αύριο λέει που είναι της Ορθοδοξίας, δεν ξέρω, το λάθη Αλλά σήμερα το Αγίου Θεοδόνου τρώμε ακραίας. Ακούτε διαστροφή. Διαστροφή, διαστροφή. Αλλά βλέπεις ο Κύριος τι λέει, στα λόγια μου, διαστροφή δεν υπάρχει. Διαστροφή δεν υπάρχει ουδέν σκολιών, ουδέν στραγκαλιώδες. Πάντα ενώπια τη συνιούσι και ορθά τη ευρίσκουση γνώση. Είμαι λέει σαφέστατος. Ε, Δεν πέτε είμαι σαφέστατος λέει ο Κύριος θα ακούτε δεν σου λέει μισόλογα ο Κύριος δεν σου λέει ήξης αφήξης ο Κύριος δεν σου μιλάει όπως μιλούσε η πυθία εκείνη ψευτομάτισα στους δελφούς που έλεγε διφορούμενα λόγια προκειμένου να εξαπατάει όλους όσους πήγαιναν εκεί ο Κύριος είναι σαφής πάντα ενώπια τη συνειούσε Όσοι έχουν μυαλό, καταλαβαίνουν, τους τα λέω ξεκάθαρα. Άμα ανοίξει την Αγία Γραφή, ο λόγος του Κυρίου είναι ξεκάθαρος. Τι πρέπει να κάνεις. Άστα αυτά, τα δεν ξέρω. Δεν μου είπαν, δεν άκουσα, δεν έμαθα. Ξέρεις και για την νηστεία, ξέρεις και για την προσευχή, ξέρεις και για τη συμπεριφορά, ξέρεις και για τον τίσιμο. Τα ξέρεις όλα, όλα. δεν υπάρχει τίποτα που δεν το ξέρεις μην παριστάνεις στον ανοίξο μην παριστάνεις στο θύμα ξέρεις ποια είναι η αλήθεια και ποιο είναι το ψέμα πάντα ενώπια τη συνειούσει και ορθά της ευρίσκουσης όσοι θέλουν λέει να μάθουν όλα είναι αλήθεια Άμα θέλει να μάθεις ποια είναι η αλήθεια, άνοιξε εδώ την αγίδα, κλείσει τις εφημερίδες, ξυπνήσεις τις φυλάδες, κλείσε τα πορνοπεριοδικά, κλείσει τα όλα και άνοιξε εδώ. Και εδώ θα μάθεις ποια είναι η αλήθεια. Άνοιξε την γεννή διαθήκη, αγόρασε την παλαιά διαθήκη, αγοράσε την παλαιά διαθήκη, αγοράσε Αγοράστε την Παλαιά Διαθήκη. Πόσο είναι, σας είπα. Ένα τόμο το μήνα. Δέκα 10, 10 ευρώ έχει, μωρέ. Δέκα ευρώ έχει. Δέκα ευρώ έχει, μωρέ. Ευρισκόμαστε στην εποχή εκείνη που ο Κύριος μας έχει δώσει με τη σέσουλα το νόμο του. Με τη σέσουλα. Μπορεί να το διαβάσει οποιοςδήποτε και να τον αγοράσει οποιοςδήποτε. Βλέπετε οι παλαιοί οι προπάτορές μας που δεν είχαν να διαβάσουν, δεν είχαν να διαβάσουν, και όμως ήταν άγιοι άνθρωποι. Και σήμερα να έχεις να διαβάσεις, να έχεις την Αγία γραφή στα χέρια σου, να την αγοράζεις φθινότατα και να μην τη διαβάζεις. Για φανταστείτε τι λόγο θα δώσουμε στο Κύριο. Τι λόγο θα του δώσουμε. Και ερχόμαστε στο ζουμί τη υπόθεσης Πέντε λεπτούλια, Δύο στίχου, πέντε λεπτά θα το κάνω. Θα το δείτε. Λάβετε παιδεία και μη αργύριο. Προτιμήστε, λέει, προτιμήστε τη σοφία του Θεού και όχι τα λεφτά. Προτιμήστε, λέει παρακάτω την γνώση του Θεού, τη γνώση του νόμου του Θεού και όχι χρυσίων δεδοκιμασμένων. Ποιο είναι το χρυσίων το δεδοκιμασμένων το υπερπολίτιμο χρυσάπι, τα λέγαμε σήμερα η χρυσοπλατίνα. Χρύσων γαρσοφία λίθων πολιτελών, γιατί λέει η σοφία του Θεού είναι ανώτερη από τους πολύτιμους λύτους. Και ό,τι λέει τίμιο υπάρχει, πάν δε τίμιον ότι έχει αξία σε αυτόν τον κόσμο, μπροστά στη σοφία του Θεού, δεν μετριέται. Τα ακούς? Τα ακούς? να συγκριθούμε πάνω σε αυτά τα λόγια, θε. Για σηκώστε τα χέρια σας, να δω τα ταχτυλίδια σας. Για σηκώστε τα χέρια τα βγάζετε όταν έρχονται εδώ πέρα, δεν σας και τα βγάζετε, τα αφήνετε στο σπίτι. Για να δω τι μυζουτιέρα σας εκεί και θα δείτε τι γίνεται. Α δούμε τι χρυσάφια υπάρχουν εκεί μέσα. Είδε τι λέει. Μπροστά στο χρυσάφι, μπροστά στον λόγο μου, το χρυσάφι δε μέτριαται. Μια κουβεντούλα τη Αγία Γραφής. Μια κουβεντούλα μία κουβεντούλα, μία φράση της Αγίας γραφή. «Είναι ανώτερη κρίσον σοφία λίθων πολυτελών». Είναι ανώτερη μία φρασούλα Λίθων πολυτελών. Είναι ανώτερη από όλους τους πολύτινους λίθους. Αυτό όμως ξέρετε, όχι για τη ζυγαριά του κόσμου, γιατί η πλάστιγκα του κόσμου, ξέρετε, έχει μεγάλη διαφορά από την πλάστιγκα του Θεού. Η πλάστιγκα του κόσμου γέρνει συνέχεια προς τα υλικά. Το παί μα, τα υλικά μας, τα χρυσαφικά μας, τα σπίτια μας, τα λεφτά μας. Α, μας τα Η πλάστιγκα του κόσμου είναι πάντα στραβή. Στραβή υπέρ των υλικών πραγμάτων και σαν ανόητοι δεν βλέπουμε ότι όποιος φεύγει από αυτή τη ζωή τα φύγει όλα εδώ δεν παίρνει τίποτα μαζί του. Τα σάββανα δεν έχουν τσέπε. Η πλάστηκα όμως του Θεού γέρνει προ την έκπαιρια και σου δείχνει τη βαρύτητα που έχουν η Θεία Σοφία τα Θεία Λόγια εκείνα που θα μείνουν, εκείνα που θα τα πάρεις μαζί σου όταν θα φύγεις από εδώ θα σε ακολουθήσουν. Τα λόγια της Αγίας γραφή αν τα έχεις εφαρμόσει εδώ στη ζωή αυτή θα σε ακολουθούν στην άλλη ζωή. Εάν τα λόγια της Αγίας Γραφής τα εφήρμοσες θα έρθουν αυτά τα λόγια γιατί είναι ζωντανό ο Λόγος του Θεού, είναι ζωντανά, έχουν ψυχή αυτά τα λόγια. Θα πούνε ενώπιον του Κυρίου, να συμμαρτυρήσουν για σένα ενώπιον του Κυρίου και να πούν Κύριε αυτός και διάβασε τον νόμο και τον επίλησε τον νόμο. Θα σε ακολουθήσουν. Και προτίμησε στη, τη ζυγαριά του κόσμου, βρε άνθρωποι, αφού η ζυγαριά του Θεού θα σε κρίνει τελικά. Γιατί δεν προτιμάς τη ζυγαριά του Θεού. Από πάνω σε εκείνη τη ζυγαριά θα μα βάλει μετά ο κύριο να μαζυγεί στη ζυγαριά τη δικιά του, δεν θα μα βάλει στη ζυγαριά του κόσμου. Δεν σε Θα πήγουμε ρε αδελφοί, το έχετε καταλάβει. Φεύγουμε, φεύγουμε. Φεύγουμε όλοι μα, είμαστε με τον απόδειμο στον τάφο. Όλοι μα. Και όπως το έλεγα προχτέ σε κάποιο κύριο μα, σε κάποια εκκλησία, δεν θυμάμαι πού, έλεγα ότι Περμένουν οι γριές να φύγουν μπροστά από τους νέους και βλέπεις γριές και θαύγουν τα εγγόνια Και βλέπεις γριές και θαύγουν τα παιδιά τους. Και βλέπεις γριά και θαύγουν οι δυσέγγωνα, μωρέ. Φεύγουμε, το έχετε καταλάβει. Φεύγουμε. Ούτε κι αυτός συγκίνησε. Τι να κάνω; Ναι ξέρω, ναι. είμαι αμαρτωλός, το πιστεύω και γι' αυτό δεν πιάνει ο μου, γι' αυτό δεν μ' mm. Λάβετε παιδεία και μη αργύριον προτιμήστε να πάρετε σοφία Θεού και αφήστε τα λεφτά. Αφήστε τα λεφτά. Ο θησαυρός σου να είναι η Αγία Γραφή. Λέει, θα σας πω για αυτό ένα ιστορικό και θα φύγω, να αποκλείω Να το κλείνω. Ήταν, λέει, στη Ρωσία. Όταν επήγε ο κομμουνισμός στη Ρωσία, οι άφιοι αυτή τα τέρατα αυτά της ιστορίας του 20ου αιώνα, όταν βγήκανε, όπου υπήρχε χριστιανός ορθόδοξος, εξορία, δρόμο και όπου υπήρχαν στη Σιβηρία και όπου υπήρχε και άνθρωπος διανοούμενος και αυτή όλη η Σιβηρία μέσα λοιπόν στους διανοούμενους που έφευγαν στην εξορία κατά εκατομμύρια οι άνθρωποι ήτανε και ένας που τον λέγαν τον Ντοστογεύσκι «Το αυτό λέει εκεί, δεν επίστευε, δεν ήξερε, δεν ήξερε για Θεό. Και καθώ βαδίζανε, τον πλησίασε λέει, μια γιαγιά, χριστιανή, που ήταν μέσα σε εκείνο το κοπάδι, και εκείνος, λέει, πίναγε, πίναγε. Και όταν τον πλησίασε η γιαγιά, στρίβει έτσι με τρόπο, για να μην τον δουν οι στρατιώτες που τους πήγαιναν εκεί προς την εξωρία, στρίβει έτσι με τρόπο και τη λέει «Γιαγιά, έχεις τίποτα για η να πάμε τίποτα». Η γιαγιά άνοιξε ένα σακουλάκι, έβαλε, λέει, το χέρι της μέσα και έβγαλε ένα βιβλιαράκι και του τόδους. Εκείνος το πήρε, κάνασε, σε ζήταγε και εκείνη του ένα βιβλίο Και του λέει κοίταξε, εγώ του λέει θα πεθάνω σε λίγο, γρυάρι μου. Εσύ λέει κοίταξε, διάβασε το καλά αυτό. Λέει, Δεν τολμησα να της πω τίποτα άλλο. Δεν τολμησα να της πω τίποτα άλλο, τι άλλο να της πω. Η ψωμή ζήτα εζήταγα βιβλίο μόνος. Τελικά λέει κάτι βρήκα, ψωμή, φτάσαμε στη Σιβερία. Έβγαλα λέει εκείνο το βιβλιακό. Τι ήτανε. Η Αγία Γραφή. Άθεος αυτός. Έφαγε την Αγία Γραφή κυριολεκτικά. Και έγινε ο μεγαλύτερος χριστιανός, διανο δοστογεύσκι της Ρωσίας που τα συγγραμματά του έχουν μείνει στην ιστορία τον άλλαξε τον έκανε άνθρωπο ποιος ο λόγος του Θεού διαβάστε διαβάστε την Αγία Γραφή να γίνουμε άνθρωποι αδερφοί μου γιατί μόνο οι άνθρωποι θα βγουν στον παράδεισο τα κτίνη και τα ζώα δεν πάνε εκεί. Και όταν ο άνθρωπος αποκτηνοθεί, πρόσωπο Θεού δεν βλέπει. Άμα ο άνθρωπος ζει μόνο για το ψωμί και το φαΐ και τα λεφτά και τα σπίτια και τα υποζήλια, παράδεισο δεν βλέπει. Άμα ο άνθρωπος ζει σαν άνθρωπος με το μυαλό δηλαδή στραμμένο προς την Βασιλεία του Θεού αυτό θα ζήσει αιώνια και σας το εύχομαι να είστε από αυτούς τους ανθρώπους και εσείς να το εύχεστε για μένα των αμαρτωλών. Αμήν.